«Αχ, μανούλα μου, δε φτάνει δίε που είχαμε τόση φουρτούνα στον δρόμο, να πέσαμε και σε νησί με κατεργαραίους, όδαγω το Ήρθε και μου είπε μια γυναίκα ότι εδώ είναι κατεργαρέοι και θα μου πάρουν το καράβι. Προς απόδειξη δεν είδες που ήρθανε δύο εδώ και ο ένας ζητάει, να βγάλω το μάτι μου και να το δώσω λέει ότι του το έχω πάρει εγώ. Ο άλλος θέλει να πιούμε δύο στρέμματα θάλασσα, Τι λέει ρε ρε ρε, κουβάει πια και ξερουνοβολάω ακόμα. Αχ, μου, να έρχεται αυτός ο, ο, ο χρουσούζης που θέλει το μάτι μου. Θα τον εγδάρω εγώ αυτόν, ωρε μου τον εμένα να τον πνίξω σαν η φίτσα. Απεβασίσαι καπετάνιε. Θα βγάλεις το μάτι να μου το δώσεις ή θα πάω σκλάβω εσένα για το χαράβι. Όχι θα βγάλω το μάτι. Με τη συμφωνία θα βγάλεις και εσύ το δικό το μάτι θα τα ζυγίσουμε. Αν είναι η σόβερα, θα στο δώσω. Oh. Έλα αστεία τι έκανα. Ωρε λαδόρε καπτέλα δάτε. Ουσία σι άφησε και τσι παπαλίες, να σου πω. Oh. Δε τον στο άλμπουλο. Να έρχεται ο άλλος τώρα μπαρμαγιώργο φατ Ε, hey, hey, καραβοκύρα hey, hey, Θα πίνει το θάλασσα Που έπνιξε το καράβα το δικό σου χωράφι για δικά μου ah, Θα πιω κύριε τη θάλασσα hey, hey, Θα το πίνει, θα την πιω Αλλά δεν είμαι αναγκασμένος να πιω και το γλινικό νερό που πέφτει μέσα Στα χωράφια σου Θα βάλεις εσύ τα γένια σου να φράξεις τους γλυκούς ποταμούς και έτσι θα πιω εγώ τη θάλασσα, κατάλαβες. Εγώ λέει αστεία, έτο κατ' ζένα. Ήραι, δω, ωραία, όλα εδώ ρε φαξώ να. Να, έκανε τα παιδιά. Έτα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα. εκεί, γιατί. Ο, έρχεται ο άλλος Μπαρμαγιός, αυτός θα είναι ο δάσκαλος. Ο αρχιμπαμπούμ, μπαμπούμ, Ο, είστε ο Ονομάζουμε πάντα παίρνω. <κοί> Εμένα με λένε ανέβεις πάρε. Και το παράνομά μου είναι σε γελάω. Το δικό μου δεν κολατσίζεις. Ήρθα να βάλω το στοίχημα του τόπου καπετάνι. Εσύ το καράβι σου και το φορτίο και εγώ τρεις χιλιάδες ζελίρες. Α, εγώ δεν βάζω στοιχήματα. Ανεξένω το καράβι. Τότε οι κάτοικοι θα σε βουλιάξουν. Αφού είναι έτσι, ακούω το ενιγμά σου. Τα λεφτά ορίστε, τα βάζω κάτω. Τρεις χ Σε δύο λεπτά πρέπει να έχεις απαντήσει σωστά. Αλλιώς πάει το καράβι, καπετάνι. Σύμφωνοι. Αρχίζω. Καπετάνι, εσύ που ξέρεις τα πολλά. Κι ολούς σου κατεβάζει χιλιακαντάρια σίδερο. Πόσα βελόνια βγάζει. Πω, πο, πω, πο, πού να το βρω εγώ αυτό. <χω> Αδίκως ξύνεις το κεφάλι. Ε, το κεφάλι σου άδικα το ξύνεις. Άστο, άστο. Έχασε στάσου, μωρέ, με ζαλίζεις. Πάψε, το βρήκα. Όσες κολωστές και βελονιές έχει να φουστάνει χιλιακαντάρια σίδερο τόσα βελόνια βγάλει. Μπράβο καπετάνι, έδιε σου. Τότε να ακούσω το δικό σου. Άκου το δικό μου. Μπα -μπα -μπα -μπα. Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει χιλιακαντάρια λάχανο, Πόσο τολμάδες βγάζει. Ω, oh, αλλά, κέρδισες καπετάνι. Κέρδισε, στάσου να σε σερβίρω ένα τραταμέντο, Μπαρμπαγιώργο, δώσε ένα τσάι στο κύριο. Έλα εδώ, αρελή μου, κοντόρ, σιγά, στάσου να σου μιλήσω, Ο, στάσου, στάσου, δεν έχουμε στάση. Εδώ, εμείς φεύγουμε τώρα, λοιπόν, ανέβασε άγγυρα Μπαρμπαγιώργο, δρόμο μπάρμπα μου για την πατρίδα μας, άντε τραγούδα, θύε μου. Ευχαρισμένοι, κυρίες πλούσιοι, θεία μου. Γεια σας, γεια σας, λοιπόν, οι κύριοι, οι κυρίες μου και παιδιά. Η κομμωδία ο Χαραγιώτης ο Καπετάνιος τελείωσε. Γεια σας, γεια σας.